Πάντοτε νυν και αοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθοί μεταλαβόντες των θείων αγίων αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φριχτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Κύριε αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ηρνικήν και αναμάρτητον ετυσάμενοι αυτούς και αγήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Σύμπριελ, ότι σύ ο Υιας και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το πατρί και το Ιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αύ και ησυχούνα στον εονο την ειρήνη προέλθομαι, του Κυρίου δαιηθόμαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας ε Κύριε και αγιάσον τους επισήπε πειθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγισον την κυριονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μια εγκαταλείπεις τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της εκκλησίας σου της ιερεύσει και παντί το λαό σου, ότι πας αδώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνοθεν εστί καταβαίνον του πατρός των φώτων. Κι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησήν αναπέμπον το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αύτοι και είς τους τον εγώνο, Αμήν. Του κυρίου δι ηθόμεέ γ εβλογία κυρίου και έλε ος έλδιια θυμμας τι αυτού θία χάρητη και φυιλνθρωπία πάντοτε τι γιν και αή και ιστς σεώνας στον εόνο ὁ σα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγι ευλόγησον. Ο Αναστάσαι εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμι του τιμίου και ζώποιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυν οικεσίες του τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της λικίας του Θευματουργού, των Αγίων εν και Καλληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιακύμ και Άννης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ρωμανού του Μελοδού, Ιωάννου του Δαμασκινού και Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Εναγίης Πατρός Ιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Κρυσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεό. Δι' ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον Ιμά.